Πάντα έχουν καταστραφεί. Άμα λέμε τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα στην κοιλάδα, έτσι. Μέσα στην κοιλάδα όλα δεν υπάρχει. Ακόμη και οι πίνακε και τα καλώδια έχουν εξυφανιστεί. Καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατέβηκε κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα. Μεγάλε κατολιστήσει, μεγάλε ζημίε. Θέλει από την αρχή ένα σχεδιασμό συνολικό από την αρχή, η κυρία Και βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί δεν κατασκευάζει, έρχεσαι να, να επέμπει πάνω σε mm. μια εφιστάμενη κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο δύσκολες διαδικασίες και οι εργασίε πολύ πιο δύσκολες. Δρόμοι, δρομάκια τα πάντα. Δεν, Λέβαινε, ρε, τίποτα. δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ναι. τίποτα, τίποτα. Τίποτα δεν έχει μείνει. Τίποτα δεν έχει μείνει. Δυστυχώς. δυστυχώς. Εμίσαι εμείς δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα προετοιμαστούμε. Θα κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι ο στόχο μας είναι την 1η Απλή και ο στόχος που πρέπει την 1η Απλή να λειτουργήσει λειτου ε, αυτή η καταστροφή, δεν ξέρω βέβαια, αυτό πρέπει ίσω να μας απαντήσουν άλλοι ειδικοί, θα επηρεάσει τις πεταλούδες, την παρουσία τους. Ε, ε, όχι, από ό,τι γνωρίζω δεν είμαι και ειδικός, ε, ε, οι πεταλούδες δεν, δεν αναγεννούνται εκεί μέσα, έτσι. είναι με, με πτηνά τα οποία έρχονται από άλλες περιοχές, συγκεντρώνονται εκεί. Άρα αν δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή. Μα... Απλά πρέπει να προετοιμαστούμε mm -hmm. για να είναι έτοιμο ο χώρο. Δεν μπορεί να έχει πρώτη Απριλίου εργασίες μέσα, δεν μπορεί να έχει μηχανήματα, δεν μπορεί να έχει θορύβου. Όλα πρέπει να λειτουργούν όπω λειτουργούσαν και ακόμα καλύτερα. Ήδη έχουμε του επιστήμονε, όλου έχουμε του τεχνικού, τα το οποία δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Ήδη στι 9 του μηνό έχω προγραμματίσει μια συνάντηση με όλου του φορεί και με την πολιτική προστασία και με το Σερχείο και με την περοσπευστική και με τους τεχνικούς διευθυντέ και του Δήμου και τη Περιφέρεια, για να μπορέσουμε έτσι να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε, καταγράφουμε τα θέματα αυτή τη στιγμή και να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε πάρα πολύ γρότορο, κύριε Γενάγιο. Υπάρχει έτσι ένα προυπολογιστέ κόστος για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Κοίταξε, είναι ένα μεγάλο κόστο. Γιατί αν υπολογίσουμε ότι πρέπει από την αρχή να γίνει η και η μελέτη αυτή τη το κόστος, ανεβαίνει πάρα πολύ ξυλά.